Αυτά αρνητικά κλειστά. Προσέλλεται στον συνταχτώ σήμερα, Α, ωραία. Ωραία. Να συμπληρώσω εγώ από κάτω τον τίτλο, πώ διάπλα τα ατυγμένη. Για πιο κάτω θα έπεσε φυχτικά γεμάτε. Τρομερό. Τρομερό! Τρομερό. τρομερό. Σχεδόν συγκεντήθηκα ε... να τρίσα και τα λοιπά. Μέσα... Όλα αυτά εφημερίδα των συντακτών, εφημερίδα των ΣΥΡΙΖΑ, συγνώμη. Το Συριζέο. Λοιπόν, επίση μέσα, στο σαλόνι, έχει μια ιατρική ανακοίνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μεταμόσχευση, έκφαλε τον κόλο στο κεφάλι. Και κάθε φορά που μιλά είναι κλάνε. Κατάλαβε. Αυτά. Η Ελληνούφια δεν είναι ζωντανή το μισό, μισό. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστολή. Εγώ είμαι ο κύριο Αποστόλης Α, κύριο αποστολή. Εγώ λέω με δράκο, Αχ, σκιάφτη. Θέλω να μου κάνει μια χάρη. Η Βουλή πράγματι είναι άχρηστή πιο πολύ εκεί μέσα οι παντένε αν του το είναι που έχει πάνω μαζί το με Μάρτε τον ήθια. Γιατί ε, δεν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ε, έκτακτη ανάγκη, Εντάξει. Η σημαία όμω είναι το, το έμβλημα του έθνου, Ναι, ναι, και τη σέβονται. Όλοι αυτοί που λέτε τη σέβονται, Οχώ! Εντάξει. Αυτοί σε που του ψηφίζουν το ειδικά για να πουλήσουν την κυριαρχία, Σέβονται τη σημαία, Οχώ! Θέλω να πω κάτι όμω, επειδή είναι ένα σύμβολο του έθνου. Mm. Αυτό, ναι, απλώ το λέω έτσι. Είναι δικιά σου η. Ε, καλά, σύμβολο του έθνου είναι και ο Μισμπούτια. Τι πάει να πει, <laughs> Εσύ είχε το μεμπόρι και το μαχαίρι. Ναι. Η βουλή είναι για να το διδάξουμε. Αλλά του τουλάχιστον το σύμβολο, εντάξει απλώ. Λάβετε υπόψη για τι εκπομπέ. Να καλά, καλό τελικό survivor, δεν βλέπω καθόλου Θα το δεις στο σπίτι σα. Δεν βλέπω survivor, είναι του ελληνικού έθνους. Αυτό είναι, αγάπη μου, όχι σημαία Και τώρα που το είναι για να το με την μακάρι να έρχονται σιγά-σιγά αυτοί που πραγματικά σα αξίζουν. Έχουν διαλυθεί, αποστολή. Τελικά από τη Ρόδο, ή από την Κύπρο. Η προφορά είναι ε, λίγο Κυπριακή. Η από τη Ρόδο, είμαι, μοιάζει με την λίγο. Έλα, να σε καλά. Χάρηκα. Χάρικα που τα είπαμε. Ε. Γεια σου. Άντως, Δεν θα το δω τώρα. Στο λέω. Ξέχνατε. Δεν υπάρχει Έλα, ρε, μα... να σου πω. Αποστόλη. Αχ, πώ αμπαρέσει να λέμε τα ίδια, αυτό ήθελα να κάνω. Να σου πω. Γιατί πριν βγήκε η τηλεφωνήτρια να μα... πατά. Αποστόλη. Γιατί πριν ναι, αποστόλη μου βγήκε η τηλεφωνήτρια να πατά, ρε. Αποστόλης, όχι ρε. Μου κάνει μια υποστήριξη, ένα support να πούμε. Ένα support, δεν κατάλαβα. Πώ γίνονται μεγάλα συγκροτήματα και πρώτα του κάνουν σαν απορτάρισμα οι άλλοι και opening. Έτσι και εγώ βγαίνει λίγο η τηλεφωνήτρια να ζεστάνει το κοινό Έχω. για να μιλήσω, τι θε. Και αυτά που λε, ρε. Ό, τι θέλω, λέω, ρε καραγκιόζη. Να σου πω. Ένα μωρέ. Πάλι Ζήφο πάλι. Σύνταγμα, τώρα φεύγω πάω πρακτική με στον ονομο με Ρε μου πού είσαι να σε πάρα μια αγκαλιά Μωριά νόμα, έχω εμπλέξει με όλους σας Υπάρχει, Από τότε που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και... Έχουμε αρχίσει να φυλάμε του τους μα μας πια, έλεος Άφυξε. Έχουμε Λε. γεμίσει εφαψίες Λε. Και λιγούριδες Λε. Αυτό το θέμα Λε. που γάει γα... μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν γα***ει κανείς άλλος Να το κοιτάξουμε σαν λαός Τα αφιερώσει για εμά εδώ του παλιού στα ορυχεία τη Τολαιμαένδο που είμαστε Θέλω να βάλει αυτόν που φωνάζει Φρουρά! Φρουρά! Να το βάλει αυτόνα και από πίσω μετά ρε φίλε να βάλει ο γουναρά Όταν ρίχνει την φιλάκια. Φυλάκια Φρουρά! Φρουρά! Ετέξει μα ψίεζε Φρουρά! Φρουρά! Φρουρά! Το Φρουρά! Φρουρά! Φρουρά! και κακιός ρε! Μια φέραση για την επόμενη παρασκευή. Βάλε το τσακάτω και όλου που ψηφίζε μέσα όλα. Και να λέω τανιμανίδης, αν Ιμανίδη, ψάξετε Τα από σερβιβερ που λέει δεν παίζει, γράφω άλλο και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δέσε το κάντε ένα ωραίο από Επικρατείας Δραγασάκης Ιωάννης Δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα εφόσο πρόκειται για μέτρα εκτός τη συμφωνία. Δραγασάκη Ιάννη. Ναι, Άλφατη φλαμπουλάρησα. Δεν είναι δυνατόν να νομοθετήσουμε νέα. Μέτρα πλέον αυτών τα οποία έχουμε νομοθετήσει και είμαστε υποχρεωμένοι για μετά το 2018. Φλαμπουράρη Αλέξανδρος. Ναι. Βούτσι Νικόλαος. Δεν πράγμα, υπάρχει πράγμα, πράγμα. περίπτωση η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει τέτοια μέτρα, μα λέτε. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό σημαίνει ότι αν μας φτάσουν μέσα. Μα μέτρα... δεν θα φέρει η ελληνική κυβέρνηση τέτοια μέτρα προς ψήφιση. Μπορούν να τα. Κατηγορηματικά. Ναι. Είμαι σαφή. Βούτσι Νικόλαο. Ναι. Μανιό Νικόλαο. Ό,τι δεν σα φέρει, α πούμε, κύριο Σίπρα, μείωση του αφορολόγιου του 5.000, δεν το ψηφίσετε.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 Ναι! Θέλω και μια αφιέρωση για Παρασκευή. Για δώσε. Θέλω να αφιέρωσω στο φίλο μου το θύμα των Καλαμούκι, το τραγούδι τη μύτα Κανάκι, το άλογο μου τρέχει. Σήμερα το άλογο μου τρέχει. Λοιπόν, άκου ιδέα για Παρασκευή. Να πα πλάκα. Λοιπόν, επειδή είσαι μεγάλη ψωμάδα, θα βάλει εσένα να τραγουδά. Αυτό το τάντερ σαν να μπαίνει άνοιξη. Ναι. Μετά θα βάλει ο Φάνο να σου κάνει υποτιμητικά σχόλια από όλα αυτά τα βλακίσματα και τέτοια. Και μετά θα βάλει τον κύριο Ασίλη να δει ρε, έχει τον διάολο που λε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το έχει πε το παραδέξτο, το πάρα πολύ, πολύ τρομερό. Έλα, γεια. Αν στους ανέργους τρώτε το ψωμί, αν και στους γέρου δίνετε πουλί, αν τους δεν είναι μια κλωστή. να δω στο τέλος ποιος θα κρεμαστεί. Θα' σαν να μπαίνει ανάπτυξη, θα' Γερμανού κατ' άνοιξη, θα' σαν να μπαίνει ανάπτυξη, να φας κατά. <στομίου> δεν μπορούσα να πάρω ούτε εγώ τα μάτια μου από μάνα σου, αλλά μπορούσα να πάρω τα αυτιά μου. Όσο κακό και σου ακούγεται αυτό. Έτσι ο Διάλο πλέον, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει συνηθίσει να σου λένε όλοι καλά λόγια. Μου έχει συνηθίσει προφανώ. Όχι, είχαμε επιτέλου εκεί που σε βρήκανε. Μόλι σου πει κάποιο κάτι κακό, κλε. Έχαμε τον αντιχτό σου. Δεν τρέπει, ρε. μου, μου, παππού. Που είναι πάλι στη μόδα, Πολύ η Αμφίπολη. Δεν θα βάλει εκείνη τη φοβερή φάρσα με του Σιριζέου και την Αμφίπολη. Να γελάσουμε λίγο την Παρασκευή. Είχε κάνει τη φάρσα με τα τσιγαριλίτσα και του μπάφου. Ό,τι βρήκαν εκεί. Να Ναι, ναι, παίρνουν τηλέφωνο από τι καλύτερε σου. Μια θαυμαστριά oh. σου. Δεν φυλακτικά. Αχ, oh, γκρούβι oh, oh. μου, γκρούβι oh. μου, γεια. Yeah. Παρακαλώ, πολιτισμού. Ναι, γεια σα, Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Μπορείτε να με συνδέσετε με το γραφείο του κυρίου Υπουργού. Ένα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 Ήρθο τσίπα με κασμάδε και κάτι ριζαίου ακτιβιστέ για να καπηλευν την επιτυχία εδώ πέρα του μνημείου. Μάλιστα. Τι να κάνουμε γιατί έχει κάμερε εδώ, πέρα η αστυνομική δύναμη δεν φτάνει. Έχει τα κανάλια, έχουν ήδη φωτογραφτεί με τι φύγκε και προσπαθούν ναι. να φωτογραφτεί με τι καριάτηδε. Αυτό επόμενο, σα παρακαλούσε. Οι Εεροκλεί πεπέτα. Περιμένε. Από την ομάδα τη κυρία Περιστέρι. Περιμένετε. Μα είχε πει ο κύριο Αμαρά να φωτογραφτεί πρώτο. Δεν το καταφέρα μου ήρθαν αυτοί μόνοι του να, με ναι, τα ευρύματα. Τώρα, τώρα που μιλάμε, βγάζουν σε με τι καριάτηδε. Περιμένω να σα πω. Παρακαλώ Τι να, να κάν... ειμερώσω. Ναι. Μα ακούτε, μαζί μιλούσαμε πριν. Ναι, θα σα πάρουμε εμείς τηλέφωνο ταξί. Μα να βεβαιώσουν το δικό μας το μνημείο. Εμείς το βρήκαμε, η κυβέρνησή μας, δικιά μας επιτυχία. Και ήρθαν τώρα να βγάλουν αυτή τη σέλφοι. Αυτοί δεν είναι άξιοι ούτε να βρουν. Και ήρθαν στο μνημείο να μαυρώσουν τη δικιά μα την εικόνα. Στην αρχή το πρωί, όταν του είδαμε, νομίζαμε ότι είναι Σκοπιανοί. Είναι χειρότερο, είναι οι Σιριζέ. Τι να κάνουμε τώρα εμεί, πώ να του διώξουμε, είναι και τα θα κανάλια. Θα σα ενημερώσουμε, δεν υπάρχει. Βλέπουν οι κάμερε. Ορίστε, υπάρχει αστυνομική. αστυνομική Ένα αστυνομικό, αστυνομικό όχημα είναι μόνο με τέσσερι αστυνομικού. Έχει ενημερωθεί ο υπουργό, θα ληφθούν μέτρα. Τώρα, Εντάξει. να φανταστείτε, κάνουν μπάφου πάνω στα μνημεία. Ένα δικό του από αυτού του βρώμικου ετοιμάζεται να κάνει ice bucket με μία σφίγγα. Τι να κάνω, δεν μπορούμε να του διώξουμε. Να τον ξαναθάψουμε τον τάφο. Το κλείνω τον τάφο. Τι να κάνουμε. Ή εμείς ή κανείς. Υπάρχει ομάδα τη κυρίας Περιστέρη εκεί, θα επιληθεί το θέμα. Εμεί είμαστε η ομάδα. Τι να τα κάνουμε τον τάφο, κυρία Περιστέρη θα σας μου. Δώσουμε οδηγίες, εντάξει, να του δώσουμε οδηγίε, εντάξει, με Να τον χώσουμε πάλι. Χώστε τον πάλι μέσα τον τάφο, κυρία Περιστέρη μου. Δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται Έτσι. με αυτό το πράγμα. Βγάλαν selfie με την καριάτιδα. Να σα συνδέσω με την κυρία Περιστέρη να τη φωνάξω έξω. Είναι μέσα και δεν πιάνει σήμα με τον τάφο. Θα την πάρουμε εμεί τη τηλέφωνο, κυρία, εντάξει. Τι να κάνουμε σκασμένο σήμα από το πρωί με Έτσι. Θέλω Έτσι. Ο τι βρωμοσύ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 Μια παραγγελία θέλω για την άλλη Παρασκευή τώρα. Θέλω αυτές τις δηλώσει του Βαρουφάκη που άκουσα λίγο από τον Τσίνιο τη Προάλλη και τα για το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη που έλεγε τι μαγαζιέ είναι να πούμε στον κόσμο. Αυτό βάλε εκείνο το Είμαστε μαζί με κάποιε από τι ωραίε δηλώσει του Τσίπρα Όχι σε όχι, Ένα κομμάτι από τον με τόσα που να Το ξέρω πώ να σου Που πρέπει να το κάνουμε το αγάπη από έτσι πώ έχει γίνει κατά τη δεύτερη αποστόλη. Πώ να πω την αλήθεια και για τέλος πάλι από τον ακίνον, από τον Εκεμάλ, το κεμάλι, το Καλλινήστα Ελλάδα. Αυτό λέει, είναι το πρόγραμμα του κόμματο, αλλά αν γίνει με κυβέρνηση. Εμείς σε θέλουμε υπόλοιπου Εκοναγνών που δεν είναι σε μέρο για να εφαρμόσει. Το κυβερνητικό πρόγραμμα που δεν έχει καμία αισθένεια, mm -hmm. δεν υπάρχει κανένας λόγος να δεσμεύεσαι από το mm -hmm. προγραμματικό μας και το είστε καλά. Πάτε και λέτε στο λαό ένα πράγμα και πάντα θα κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή με συγχωρή, τα πατεώνες είμαστε. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις Πώ να σου πω Ό,τι λέω την αλήθεια Να το πιστέψεις Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων Όπως γνωρίζετε έχουμε ήδη δεσμευτεί Για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων. Καληνύχτα και μάλιστα. Αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Ομοσδήποτε αφιέρω την Παρασκευή αυτό το φορό φορά, αλλά κυρίω τα σχολιάκια που έκανε ο πρόεδρο τη Βουλή εκεί πέρα. Τι εννοεί, τι λε, πού είναι, ε, παιδιά, τι να σου σταματήσω. Αυτά τα μικρά που έλεγε, Αν είσαι μετακλίν θα τα καταλάβει. Φιλιά, θα το, mm. το αγαφονίσει. Τι θέλει και φορά, ει Φρουρά! Πίνετε κάτω ρε παιδιά, ένα φορά στην φρουρά! Σας είπα έξω το καριστιάρι! Ωραία, έξω το έχουμε πει 50 φορές! Ωραία, ε, Ωραία, τι τη κλείσιμο ρε, τι, γιατί δεν θα το κλείσιμο! Να σε ρεζί! Φρουρά! Φρουρά! Μια φορά την παρασκευή, από το δίσκο ραντάρ, το δωράκι, το τραγούδι της αγάπης αγάπη του ψωμινού και της φωτιάς αγάπη της αραμύρας ρε κλάμες θα μας πνίξουν κι αδιανά κούτι για πείρα κυαλιά και λαμαρίνες γεμίσανε τα